μάθημα. Περαστικά. Lesson 11. Get better soon. Although we all hope never to have to visit a doctor when on holiday, or indeed as rarely as possible at any other time, it's a fact of life that this possibility must be faced. If you're suffering from a minor ailment, for which a GP would normally be visited in the UK, the sign outside a surgery to look for is... Γιατρός παθολόγος. This patient is visiting the doctor. Λεξιλόγιο Άρρωστος, άρρωστη, άρρωστο Ill, sick Ο Headache Ο πυρετός Fever Ο βήχας Cough Το φάρμακο Medicine Το φαρμακείο Chemists Pharmacy. Το κρυολόγημα, Cold, illness. το σιρόπι. Syrup. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σε τι μπορώ να βοηθήσω. Εδώ και τρεις μέρες είμαι άρρωστη. Δηλαδή, τι ακριβώς έχετε. Να, έχω συνεχώς πονοκέφαλο, λίγο πυρετό νομίζω και πολύ βήχα. Έχετε πάρει καθόλου φάρμακα? Όχι. Έλπιζα ότι θα γινόμουν καλά χωρίς φάρμακα. Κρυολόγημα είναι. Αν έχετε πολύ πυρετό, να πάρετε δύο εσπυρίνες. Θα σας δώσω και μία συνταγή για ένα σιρόπι για το βήχα. Μπορείτε να την πάτε στο φαρμακείο εδώ κοντά και θα σας την ετοιμάσουν αρκετά γρήγορα. Πώς θα σας χρωστώ? Να πληρώσετε την κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου. Παρακαλώ. Και περαστικά. Αν δεν σας περάσει, σε λίγες μέρες ξαναπεράστε να σας δω.